Περιπτερά από πλατεία Βικτωρία. Ένα λεπτό περιπέρα που στα βαθιά νερά. Το τελευταίο μου τοπίο. Ωραία. Και αυτοί που ασκούν εξουσία τώρα αυτοί είναι σαν τα πρεζόνια που τρέχουν για την πρέζα και δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν σέβονται τίποτα. Την πρέζα και τη δόση να πάρουν. Δεν είναι και... μόνο αυτό, σέβονται πάρα πολύ αν θε να ξέρει την καρέκλα του. Την κανένα, την καρέκλα και το συνάφι του θα φροντίσουν βέβαια. Αυτό είναι το δράμα του. Να τα του... λέμε όλα όμω, όχι ότι δεν σέβονται. <laughs> ναι, οκ, okay. καλή σα μέρα, να είμαστε Γεια σου. Έλα Έλα πουκάκι μου, μόλι πού είσαι. <laughs> Εγώ ακούω τον Καλαμούκη, σου μιλάω ειλικρινά. Ωραία, εγώ θεωρώ ότι ο Τσίπρας κοροϊδεύει τον κόσμο. Λέει και καλά δεν τα βρήκαμε το Σόιμπλε και μα κοροϊδεύσε και τέτοια. Εγώ τα πιστεύω. Αυτό που λέει ο Καλαμούκη, ότι μα μας μα εντάξει. Αυτή την εποχή να το συγκρίνω με τι. Πε μου εσύ, θα σου δώσω μια για τα μέσα Για να Γιατί έτσι το κόρη μου η μικρή το Σώμα. Και έρχεται το αδερνιάρισα και του λέει Δεν τρέπεσε λιγάκι, του λέει βάλει το χέρι στο στόμα Και, και το, ξέρω εγώ και το ένα και το άλλο Και τι κάνει η κόρη μου. και κόρηση. τα δύο δάχτυλα μες στο στόμα. Έβαλε yeah. και το δεύτερο δάχτυλο με το στόχο. Και το έφερε όπου αυτή. Κοράκουλά και, και το ορίζας. τρίτο βάλε και το τρίτο. Και το τρίτο και το τέταρτο μάλλον. Μα... Αυτό είναι ο έλλεται. Μην του υποδεικνύεται γιατί φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Το βλέπει και αν την εκπομπή σου. Ε. Δεν κατάλαβα. Είναι κακό λέει ότι είμαστε σε ΣΥΡΙΖΑ και να βαντάρουμε ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι το κακό. Ουσιαστικά το ΣΥΡΙΖΑ βαντάνε. Ναι, είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβα. Σύ το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η λιγί λένε αλήθεια μαζεύουν. Άντε μου στο στον διάλογα. <laughs> Κυριάκο. Αισχτεί τον Κυριάκου. Θε να φέρετε. Ό, διάσκαιρον το χατήριση. ΣΥΡΙΖΑ! ΣΥΡΙΖΑ κ. μέχρι να ήλιος! θα σβήσει με αυτά και βράμα. με αυτά, με το ΣΥΡΙΖΑ θα σβήσει, θα τον πουλήσει η αλλά τέλος πάντων. Λέγατε μαζί για τον βρώμο! Λέγατε μα για τα κανάλια! Στο τέλος εγώ το λεβαξα να βγει! Να βγει! Μα, να και αυτή τη δεύτερη φορά την τρίτη! <Το> Giną mniemana, με το σωπρέρο μου θα έχω Ta na erosmu, Ta Ναι, ναι. Γεια σου αποστολή, ε, μου έδωσε το τηλέφωνο σου ο Κώστο Καλή Καληφά, ποιο είναι ο Κώστο Καμπύλο. Ένα συνάδελφο εδώ από το Γαλάτσι, το, το ρώτησα για κάποιον άνθρωπο για πλακάκια. Με πλακάκια δεν ασχολείσαι. Ναι, ναι, γενικώ. Πλάκα, πλακάκια. Να, ωραία, ωραία, ωραία. Ναι. Θα Ά. βάλουμε μεγάλε πλάκε, θα σπάσουμε πλάκα. Όχι, όχι, μικρά πλακάκια. Απλακάκια, ανεκδοτάκια του λεπτού, δηλαδή αρχιμωράκια. Κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο <laughs> Γαλάτσι δεν σαρκού καλά, είναι λίγο άσχμη η γραμμή. Δεν είναι άσχμη η περιοχή, λοιπόν. Με στο γαλάτσι, πώ να μου ακού καλά. Δεν Δεν δε έχει κεραίει στο γαλάτσι, ξέρω εγώ. Είναι κάτω από το βουνό και. Λοιπόν, ε, υπάρχει δυνατότητα να έρθει από το σπίτι να δει λίγο μια δουλειά που θέλουμε να κάνουμε, να μα πει πώ θα χορηγήσουμε. Βεβαίω, βεβαίω. Κοίτα και εγώ κοντά είμαι, γιατί στο γαλάτσι έχω και εγώ σπίτι. Ωραία, ωραία. Ε, να σου πω τη διεύθυνση, θε να κανονίσω κάποια ραντεβού, κάποια στιγμή. Μπορεί να περάσει από δείσαι. μένα, άμα θε. Να περάσει από μένα να συνεννοηθούμε. Πού είσαι, εσύ, πού βρίσκει. Μητροπέτροβα και μπόχαλη, γονία. Μητροπέτροβα, πώ είπε. Μητροπέτροβα και μπόχαλη, στο πολύ Βέβαια. Αλλά δίπλα είναι τώρα Ναι εντάξει και μπογαλί. Μποχαλη Μποχαλη Μεχή ναι. Μποχαλη Λοιπόν παίρνω από το κύριο απογευματάκι να με πάρεις να έρθω να δούμε το σπίτι Ωραία, ωραία Έλα είναι. να είσαι καλά χάρικα. Έγινε κι εγώ yeah, yeah. Ναι καλησπέρα είσαι ο Απόστολος Ναι είσαι Και η Αγγελία για τα έπιπλα <σ labour> Ναι παρακαλώ Ναι με ακούτε Ναι εσάς ποια έπιπλα σας ενδιαφέρουν ε? Ε, Κοιτάξτε εμένα με ενδιαφέρει κυρίως το γραφείο που δίνετε Και η σιπταριέρα δεν ξέρω Το, το σκρίνιο Μέσα... <laughs> Όχι δεν είδα κάτι τέτοιο <Triangle> Έχω και ένα σκρίνιο Ε, καλά, εντάξει. Ε, θέλω να σα ρωτήσω αν ισχύουν οι τιμές, Δηλαδή, δίνετε 50 ευρώ το γραφείο και 40 τη Τόσο το δίνω, τόσο το δίνω, αλλά χρειάζεται μια συντήρηση. Ε, δηλαδή, χρειάζεται μια συντήρηση. Πόσα, χρόνια, πόσα χρόνια το έχετε. Είναι του παππού μου, δεν ξέρω αν είδατε. Είναι του παππού μου, είναι 50 ετών το γραφείο. Κοιτάξτε, εγώ είδα ότι δίνετε φοιτητικά έπιπλα και επειδή είναι και εγώ φοιτήτρια και ενδιαφέροντα. Σαν φοιτητή το έχω ο παππού μου, φοιτητήρα γι' αυτό. Σαν σα φοιτητή. Απλά του δύο πόδια, δηλαδή στέκεται στα διαγώνια. Εγώ βάζω κάτι βιβλία από τη μία για να στηριχθεί. <laughs> Να βάλτε δύο πόδια ε, αν, να το γυαλίσετε. Αν είναι όμω τέτοια η κατάσταση, δεν είναι δυνατόν να δώσω 50 ευρώ, θα σου δώσω 20. Ωραία, έγινε. Και... Να, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ε, δεν μπορώ να μιλήσω ε, παραπάνω ε, τώρα με 20 ευρώ, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό να σα ρωτήσω και κάτι ε, άλλο. Τι άλλο να με ρωτήσετε. Το τηλέφωνο αυτό που είπα στην αγγελία είναι Αθήνα. Γιατί. Ε, γιατί εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη και είδα την αγγελία εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώ θα γίνει. Πώ θα γίνει, δεν θα, θα γίνει. Σα το 20 ευρώ δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε μη σα νοιάζει. Άντε, γεια. Ακούω πολύ προσεκτικά την εκπομπή. Μπράβο, φυτό. Όπω κάθε μέρα εξάλλου. Σπασικλάκι. Και θέλω να θέσω τρία ερωτήματα. Τρία, για yeah, βέβαια. Περιμένω σοβαρέ απαντήσει. Ναι, ναι. Ω σοβαρούς με... κυρίου. Θα φύγει με φέση ή χωρί φέση ο Τσίπρα. Θα δούμε. Άλλο. Θα κάνει ο Σόιμπλε την κολοτούπα ή όχι. Όχι. Άλλο. Θα επαληθευτεί η αισιοδοξία του Τσίπρα Όπως έχουν επαληθευτεί τόσε και τόσε εκτιμήσει. Βεβαίω. Βεβαίω, βεβαίω. Άλλο. Τρει ερωτήσει, τι άφησα ήδη. Α, σε έχω καλύψει. Χάρηκα, γεια σου να σε καλό, αγιάγεια. Ναι, συγγνώμη που ανέχνα και πάλι. Σα πήρα και προηγουμένω για τα έπιπλα. Αλλά επειδή από αυτά που μου είπατε δεν έβγαλα άκρη, μήπω κάνα κάποιο λάθο και δεν είστε από την Αγγελία. Από την Αγγελία είμαι. Και από τη μάνα μου και από τον μου, Ντόπιος. Από την Αγγελία Κρήτη. Ναι. Επίτε μου όμω, παρακαλώ, γιατί αυτή τη στιγμή μάλλον έχω κάνει λάθο και θέλω να, να. Δεν είναι καθόλου λάθο. Έχω πείτε. και το γραφείο και την καρέκλα και το σκρίνι. Ωραία. Θέλετε να μου πείτε και τι διαστάσει του γραφείου, ε, Ναι, βεβαίω. Σημειώνεται ναι, ε, 72 ύψος. Τι εννοείται, Α, 72. Τι μπορεί να εννοώ, δηλαδή, όταν λέμε 72 ύψο. Ναι. Αν έλεγα πλάτο, να με ρητούσε, Ωραία. Ναι, ναι. Επί 120. Ναι. Επί 60. Έπιπλοβαρή, καλό, ε. Μπορεί να έχει δύο πόδια ναι. αλλά είναι άλλο πράγμα. Όταν του βάλετε τα πόδια δεν το αναγνωρίζετε. Και θέλει και βάψιμο, ε. Θέλει τρίψη το βάψιμο και λάκα καινούρια από την αρχή. <συλίκο> Σύλλογμα, έχει μου χιάσει από κάτω. Το έχουν φάει τα ποτή και τι ακριβώ συμβαίνει. Όχι, τύπου, απλά έχει μου χρειάζεται. Έχω σε μια αποθήκη που κάτω έμπαζαν νερά, αλλά είναι του πατού. <συλίκο> είναι του παπού και η μίλιο, θέλω να το προσέξετε. Ωραία, πείτε μου λίγο για σε ταργέ. Και η συρταργέρα, ναι στη συρτία πρέπει να βάλετε καινούριου διαδρόμου. Γιατί δεν είναι από τη κουριά, τα συρτάρια δεν πάνε μέσα έξω με τίποτα. Να πήγα μου λίγο διαστάσει. Α, ναι, ναι, Είναι 60 ύψο και είναι 50 40 πάνω. Ε? Αλλά έχει ένα σιρτάρι βαθύ, βαθύ, χωράει έχει κράνο μέσα. Μόνο ένα έχει? Ένα βαθύ. Έχει και τρία ρηχά. Δηλαδή πα πατώνει, δεν πατώνει. Εντάξει. Ε, θέλετε να φύγω να πάρω. Θέλετε να μου πάρετε ε. αύριο, πάρτε με. Μεθαύριο, πάρτε με. Αλλά αυτή την νωρίτσα μόνο μπορώ. Μία με δύο. Εντάξει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ και Περιμένω, ε. Είναι ευκαιρία. Ε, θα το σκεφτώ, έγινε. Ε, σκεφτείτε το. Εγώ να μου το σκεφτείτε χωρί σκέψη. Άιντε έτσι, τι είστε. Ναι. Άντε στο διάρα που θα ξυπνήσουμε τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα παίρνουμε τη σιέθ μα. Τώρα θα ξυπνήσουμε. Α, ησυχητήρια δεν μα αφήσει να κάνουμε να κάνουμε. Ναι. Τη ελληνοφρενία. Το κάγκελο. Αυτό είναι. Λοιπόν, έχω πάθει ένα φοβερό πρόβλημα. Τι. Και θέλω να το μοιραστούμε. Τι πάθατε. Το γιο μου το λένε Άδωνη. Αμά. Άμαν. Άμαν. Λοιπόν. Α, σε αυτό δεν φταίω. Γιώργο εσεί που το καταστρέψατε από τη βαφτίσα και μετά. Άρα. Το καταδικάσα το παιδί. Τα σπέρμενε, ρε παιδί μου. Ποια φέρμενε. Εγώ... Ε, ήθελα να δώσω ένα ελληνικό όνομα, το έδωσε Άδωνη. Ενώ το Γιώργος είναι ξένο, το Παντελής είναι αλλού. Ε, σε παρακαλώ τώρα αυτά τα εβραϊκά και τα χαζά. Ε, είναι ωραίο και την κόρη μου Αριάδνη. Τέλο πάντων. Πες τι φρόσο, Μωρή, γιατί το φρόσο είναι Α. γερμανού όνομα. Περίμενε, ρε παιδί μου. Αριάδνη, Αριάδνη. και Αριάδνη. Άδωνη. Και τι σου λέει, Μητέρα, κάθε στο τραπέζι και σου λέει, Μητέρα, πέρασε μου το τζατζίκι. Λοιπόν, περίμενε. Σε ευχαριστώ, Λήμενε, Και σου μη... λέει, Ο Άδρο, Μητέρα, Παρα... μου περνά το λαρδί, σε παρακαλώ. Και τρώτα έτσι στο σπίτι με δουλεύεις Εσένα πως σε λένε Εμένα ναι. Α εμένα είναι άσχετο Ανθή Ξενέρωτο ρε παιδί εμένα... Θα μπορούσα να ε... σε λένε κλιτεμνίστρα έπρεπε... Να γουστάρντε με στο σπίτι Φυγένεια. Λοιπόν άκου τώρα Όταν σε παίρνει ο γιος σου τηλέφωνο απ' έξω Και θέλει τον πατέρα και το σκώνεις εσύ oh. Τι σου λέει μητέρα Τεράσέ μου τον πατέρα σε παρακαλώ ο Άδωνης είμαι <laughs> Θέλω να ομιλήσω στον πατέρα. Καλά θα με αφήσει λίγο. Τι, τι να σου πω, Με τέτοια Έχει. οικογένεια να μην μιλήσουμε κιόλα. Παρακαλώ. Τι ψηφίζετε. Περ... Τι ψηφίζω. Ναι. Αριστερά. Oh. Αριστερά κανονική. Λοιπόν, ούτε άλλα επισητικού προ προσδιορισμού δεν έχουμε. Ψηφίζετε αριστερά με αμυντικού προσδιορισμού. καλό. Είναι λογοπαγνιάκι, τέρια. Χώραγε. Ε, χώραγε, ε, τόσο μαφία χώραγε είναι λογοπαγνιάκι. <laughs> ναι. Κύπριο. <ναι. laughs> όχι, όχι, όχι. Μου το πιστεύει. Άρα τελειώσαμε. Όχι. Εγώ τέλειωσα. Όπω γίνεται κλασικά γυναίκα-άντρα. Εκεί θα σε ξαναπάρει θα να σε ζαλίσει. Τέλο και εγώ. Άμα τέλειωσε ο ένα, αγαπημάστε μου να κοιμηθεί. <laughs> Αντίστροφη μέτρηση για το μεθεπόμενο Αύγουστο. Πότε θα ξεκινήσει. Ε, σιγά σιγά. Δεν α σε πάει τώρα από τώρα, τώρα μέχρι με το μεθεπόμενο Αύγουστο. Σε πάει μήνα μήνα. Τώρα το επόμενο είναι 15 Ιουνίου. Μετά 23 Ιουλίου, ξέρω εγώ. Μετά 7 Αυγούστου. ένα το... <laughs> Εκεί που νομίζει ότι κάνει κοιλιά, τσουπ, ένωση. Τσουπ, ψηφοφορία, ξέρω εγώ. Κάτι άλλο. Τον Αύγουστο του 18, μου θα βγούμε από τα μνημόνια. Είναι πολλή... Ράψου από τώρα, τι θες, ράψου Γι' αυτό ο Τσίπρας κι όλοι αυτοί φαίναν τα σε ξεκουβάζουν τώρα Για να ραφτείς μετά, για την έξοδο, να είσαι έτοιμη Όχι για σένα δεν είναι προσωπικό, για την συγκομπλεξικιά εσύ. εσύ ξέρεις ε, Ναι Ξυπνέστε για σαν λίγο Όχι, λοιπόν. όχι, yeah. δεν θα σου κάνω το χατήρι yeah. Όχι μωρί, θα κοιμηθώ ζωθέλα yeah. Μην ξυπνάς απ' τις έξι Πριν ακόμα η μέρα να φέξει Ξυπν Μήνες, αγάπη μου. Τι θα είμαστε μαζί. Τι θα γίνει σε 16 μήνε, φαντάρω εσύ. Τι θα γίνει με αυτό το χειμώνα, δε. Τότε θα είμαστε μαζί, θα περιμένουμε. Θα βάλω το πουλί μου στον πάγκο να περιμένω. Α, ησυχητήρια, όχι, δεν θέλω. Άμα είναι έτσι, Α... να μην περιμένω το αυτό, δεν μπορώ. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Αδράνεια μόνο προκαλεί. Α... Δεν θέλω έτσι. Θα κλεφτούμε. Θα κλεφτούμε γιατί τώρα τι κάνουμε. Α, τώρα κλεβόμαστε, έχει Τώρα μα κλέβουνε, ρε, ναι, με... ναι. Θα κλεφτούμε μεταξύ μα. Περιμένουμε, γεια. Ναι. Έλα, Αποστόλη Ντόιτλαν για πάντα. Και άκουσα το να ζυστεί τι είθε, για την Ελλάδα. Ότι παίρνουμε, λέει, και περισσότερε συντάξει από τη Λιθουανία και τώρα και άλλο, δεν ήταν ένα πήγε ένα να το τέταρτο οικονομικό